Στοίχη 17 49 η επί του όρους ομιλία. 17. Και όταν κατέβει μαζί με αυτούς από το όρος, εστάθης κάποιαν παιδιάδα και είχε μαζευτεί εκεί πλήθος από μαθητά του και λαός πολλή από όλην την Ιουδαίαν και από την Ιερουσαλήμ και από την παραλίαν της Τήρου και τη Ιδόνος, οι οποίοι ήλθαν για να ακούσουν τη διδασκαλίαν του και για να ιατρευτούν από τα σασθενείαστων. των. 18. Ήσαν εκεί και πολλοί που ενοχλούνται από πνεύματα κάθαρτα και θεραπεύοντο. 19. Κι όλος ο λαός εζήτη να τον εγγύσει, διότι ώστε άνθρωπος ή το πηγή χάριτος και δυνάμεος και δεν είχε ανάγκη να δανειστεί από άλλον ταύτα και οι δύναμεις αυτοί που έβγαιναν από επάνω του ή άτρεβεν όλους. 20. Κι αυτός, αφού εσήκωσε τα μάτια του και τα προσήλωσεν εις τους μαθητάς του, έλεγε Πανευτυχή και μακάρι είστε εσεί οι πτωχοί που δεν ξυπάζεστε από τα πλούτη αλλά εξαρτάται ταπεινώ των εαυτό σα από τον Θεό και έχετε στηριγμένη την ελπίδα σα ει την πρόνοιά του. Και είστε μακάρι διότι είναι η δική σα η βασιλεία του Θεού. 21. Μακάρι είστε εσείς που πεινάτε τώρα και υπομένετε καρτερικό και χωρί να αγωγγίζετε τα στερήσει και τα ανάγκα τη πτωχία διότι θα χορταστείτε με τα πνευματικά αγαθά της Ουρανίου Βασιλείας. Μακάρι είστε εσείς που κλαίετε τώρα δια τα μαρτήματά σας και δια τας δοκιμασίας που δέχεστε με ευνομοσύνη από τον Θεόν, ο οποίος δι' αυτόν σας παιδαγωγεί, διότι θα γελάσετε και θα χαρείτε κατά την μέλου σαν ζωήν. 22. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και διακόψουν κάθε θρησκευτική και κοινωνική σχέση μαζί σας και όταν σας υβρίσουν και όταν βγάλουν το όνομά σας ως κακόν και σας διαπομπεύσουν όλα δε αυτά σας τα κάμουν επειδή είστε μαθητέ και πιστοί ακόλουθοι του Ιού του ανθρώπου 23. Χαρείτε κατεκινην την ημέρα και πηδήσατε από την μεγάλη σας χαρά διότι δου, ο μισθό σα και η ενταμιβή σα θα είναι μεγάλης στον ουρανών διότι και οι σουστιμηθέντας και ευραβευθέντας από τον Θεόν Προφήτας τα ίδια έκαναν οι πρόγονοι των σημερινών διοκτών σα. 24. Αλήμωνον όμως εις άστους πλουσίου που χρησιμοποιείτε εγωιστικώς των πλούτων σας προς ικανοποίηση των σαρκικών σας ανέσεων και απολαύσεων Αλήμωνον σας διότι έχετε πλήρη και τελείαν την παρηγορία σας από τον πλούτον και συνεπώς δε μένει να ελπίζετε τίποτε εις την σαν ζωή. 25. Αλίμονων εσά που είστε χορτασμένοι από τα σαρκικά σα απολαύσει, και ω μόνο σκοπό του βίου σα εθέσατε το φάγωμεν και πίωμεν, διότι θα στερηθείτε τα πνευματικά αγαθά ει των μέλλοντα βίων και θα πεινάσετε. Και σε εσάς, που μοναδικών σκοπών τη ζωή σα έχετε την σαρκική χαρά, και γελάτε τώρα εξαιτία των διασκεδάσεων και των απολαύσεων που έχετε από βίων σαρκικών, ουέ και αλήμωνων, διότι στην μέλου σα ζωή. Θα πενθήσετε και θα κλάψετε. 26. Αλίμον όταν σας επενέσουν όλοι οι άνθρωποι και αυτοί ακόμη που διατασκακά στον είναι άξιοι ελέγχων. Αλήμωνον σας, διότι τα ίδια ακριβώ έκαναν και ίσους ψευδοπροφήτας οι πρόγονοι των σημερινών Ιουδαίων. Τους επεφύμουν δηλαδή και τους επεκρότουν όλοι, επειδή εκείνοι προδίδονται στην αλήθεια, ελάλουν τα αρεστά αυτούς και κολάκευοντας αδυναμία στον. 27. Ισάς όμως που με ακούετε και έχετε την διάθεση να συμμορφούστε προς την αλήθεια, επειδή θα αντιμετωπίσετε πολλούς επικριτάς και διώκτας, σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε εκείνου που σας μισούν, 28, να εύχεστε προς τον Θεό αγαθά και να επικαλείστε τας Θείας ευλογίας δι' εκείνους οι οποίοι σας καταρώνται, και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων, οι οποίοι σας δυσφυμούν και οπωσδήποτε σας βλάπτουν. 29. Είσαι εκείνων που σε εκτυπάει στην μία πλευρά της η αγώνος, πρόσφερέ του και την άλλην πλευρά. Και εκείνων που θέλει να σου πάρει το επανοφόριον, μην τον εμποδίσει να πάρει και το υποκάμισό σου. Ή προς τον πλησίον αγάπη σου δηλαδή, πρέπει να σε κάνει υποχωρητικόν πάντοτε και να σε προθυμοποιεί, Όπω παρετήσε υπέρ του πλησίον και από αυτά τα πλέον νόμιμα δικαιώματά σου. 30. Η καθένα δε που σου ζητεί, δίδε, αλλά πάντοτε με διάκριση που θα την διαπνέει ειλικρινή αγάπη, και από εκείνον που παίρνει τα ειδικά σου, να μην απαιτεί και να μην ανοίγει δίκας για να τα ξαναπάρει. 31. Και με ολίγα λέξει, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προ εσά και να σα κάνουν οι άνθρωποι, και εσείς να κάνετε εις αυτού τα ίδια. 32. Διότι αν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν... ...πία έμνη από τον Θεό και πία αμοιβή από αυτόν σα σας ανήκει. Καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους οι οποίοι τους αγαπούν. 33. Κι αν κάνετε το καλό εις εκείνους που σας ευεργητούν... ...πία έμνη και χάρις και ανταμοιβή σας ανήκει από τον Θεόν, καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. 34. και αν δανείζετε εκείνου από τους οποίους ελπίζετε να λάβετε ο πίσω τα δανειστέντα, ποια χάρη και ανταπόδοσης από τον Θεό σας ανήκει? Καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν άλλους αμαρτωλούς, διαναλάβουν να λάβουν ο πίσω ολόκληρον των δανειστέν ποσών, ή και εν καιρό ανάγκης λάβουν και αυτοί ίσα ωφελήματα και δάνεια από εκείνους που εδάνησαν. 35. Σεις όμως, να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε τίποτε ως ανταπόδοση από αυτούς. Και θα είναι πολύ μισθό σας και μεγάλη ανταμοιβή σας από τον Θεόν. Και θα είστε εν τη βασιλεία των ουρανών κατά χάριν τέκνα του υψίστου Θεού, προς τον οποίον θα ομοιάζετε ηθικός. Διότι και αυτό είναι ευεργετικός και ωφέλιμος στους ανθρώπους, οι οποίοι δεικνύουν αχαριστίαν εις τας του και οι οποίοι δεν έχουν καλή διάθεση και προαίρεση, αλλά είναι πονηροί. 36. Γίνεστε λοιπόν σπλαχνικοί προς τον πλησίον και συμπονετικοί σα της στοιχείας του και τα ανάγκας του, καθώς και ο ουράνιος πατήρ είναι σπλαχνικός προς όλους. 37. Και μην κατακρίνετε εξ ασυμπαθίας και εγωισμού Τας πράξης του πλησίον σας Ασφαλώς δε τότε κι εσείς Δεν θα κατακριθείτε υπό του Θεού Εν τη μελούση κρίση Μη γίνεστε δικαστέα πρόσκλητη Και προπετής Δια να καταδικάζετε των πλησίων Και δεν θα καταδικαστείτε υπό του Θεού Εφόσον δεν θα σας έχει ανατεθεί καθήκον Το να δικάζετε Κρίνετε στις ιδιωτικά σα συζητήσεις Με συμπάθεια Και απολύεται ο άλλου και θα κρυθείτε κι εσείς με επί και θα αθωθείτε υπό του Θεού. 38. Βίβετε εις εκείνους που έχουν ανάγκη βοηθείας και θα δοθεί και εσά βοήθεια από τον Θεόν. Μέτρων καλών, στιβαγμένων και κουνημένων, ώστε να μην μείνει διόλου χώρος κενός εις το της μετρήσεως. και μέτρων που θα πλεονάζει και θα ξεχύνεται θα δοθεί στην αγκάλιστας από την πρόνοιαν και δικαιοσύνην και αγαθότητα του Θεού. «Διότι με την αυτήν πλουσίαν διάθεσιν και με το ίδιον μέτρον της ευεργεσίας με το οποίο μετράτε τας δωρεά σας προς τους άλλους, θα μετρηθεί και θα τα αποδοθεί και εις από τον Θεόν». 39. «Είπε δε και την εξής παραβολήν εις αυτούς, μήπως τη τυφλός να οδηγεί τυφλό, δεν θα πέσουν και οι δύο ισλάκον; έτσι κι εσείς, προτού να κρίνετε τους άλλους, κρίνατε πρώτον τον εαυτό σας» οπότε θα γίνετε και επικείς προς τους άλλους. Διότι, εάν δεν κάμετε αυτό, τότε θα είστε τυφλοί που θέλουν να γίνουν οδηγοί τυφλών. Και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριον και για εσάς και δι' εκείνους. Σαράντα. Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του, εφόσον εξακολουθεί να διδάσκεται υπ' αυτού. Εκείνος δε ο μαθητής που θα τελειοποιηθεί στα μαθήματα... Θα είναι όταν θα περατωθεί ο κύκλος των μαθημάτων σαν τον διδάσκαλών του. Εάν λοιπόν ο διδάσκαλος είναι τυφλός, τυφλός θα μείνει και ο μαθητής. Για να γίνεις συνεπώς οδηγός και διδάσκαλος των άλλων, πρέπει προηγουμένως να γίνεις διδάσκαλος του εαυτού σου και να διορθώσεις τον εαυτό σου, διότι άλλος κι εσύ θα είσαι τυφλός και οι μαθητές σου τυφλοί θα παραμείνουν. 41. «Διατί δε βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, το δοκάρι δε που είναι στο μάτι σου δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις» 42 «Ή με ποιον θάρρος θα υπορέσεις να είπεις στον αδελφό σου, «Αδελφέ, άφησε να βγάλω το ξυλαράκι που είναι στο μάτι σου, ενώ ο ίδιος δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι στο μάτι σου». «Πόσοι μπορεί να του είπεις, αδελφέ, Επίτρεψόν μου να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου Ενώ σύδε βλέπεις το ειδικό σου τον ελάτομα Υποκριτά Βγάλε πρώτον το δοκάρι από το μάτι σου Διόρθωσε το βαρύ ελάττωμά σου Και τότε θα καθαρά βια να βγάλεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου Τότε θα είσαι στη θέση να διορθώσεις και το ελαφρόν σφάλμα του πλησίου σου 43. Διότι δεν είναι δένδρον καλόν που να κάνει καρπον κακόν και επιβλαβεί, ούτε πάλιν υπάρχει δένδρον κακόν που να κάνει καρπον καλόν. Έτσι και ο κάθε άνθρωπος, για να φέρει καρπον και ωφέλια στον πλησίων, πρέπει να είναι καλός. Άνθρωπος που δεν διόρθωσε πρωτύτερα τον εαυτό του, πώς είναι δυνατόν να διορθώσει τους άλλους και να δώσει σε αυτούς το καλόν, το οποίο δεν υπώρεσε πρωτύτερα να δώσει στον εαυτό του 44. Κάθε δένδρον από τον καρπόν που βγάζει διακρίνεται και γνωρίζεται αν είναι καλόν ή κακόν. Διότι από αγάθια δεν μαζεύουν ως καρπόν ίκα, ούτε από βάτων τριγούν ποτέ στα φύλλη. Έτσι και ο αδιόρθωτος, εις του οποίου την ψυχήν υπάρχουν τα αγκάθια των κακιών και λατωμάτων, δεν μπορεί να διορθώσει τον άλλον. Αλλά και εκείνος που αισθάνεται την ανάγκη να έβρει οδηγών και διδάσκαλων τη ζωή του, εύκολα από τον βίον και τη συμπεριφορά των άλλων ή μπορεί να διακρίνει ποιος από αυτού είναι ο καλός εις του οποίου των λόγων να δίδει προσοχήν. 45. Ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχήν του πολύτιμων θησαυροφυλάκιων αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων και από τον αγαθόν τούτων θησαυρών της καρδίας του βγάζει λόγους και πράξεις αγαθάς και ο πονηρός άνθρωπος από τον κακόν θησαυρών της καρδίας του βγάζει το κακόν. Διότι από εκείνο που περισσεύει και ξεχύνεται στην καρδία λαλεί το στόμα. Θα συμβουλεύσει λοιπόν και εσύ τον άλλον σύμφωνα με εκείνο που έχει στην καρδιά σου. Και αν δεν έχει διορθώσει τον εαυτό σου, πώ είναι δυνατόν να γίνεις οδηγό ωφέλιμος των πλησίων σου, 46. Και γιατί με καλείτε, κύριε κύριε, και δεν πράτετε εκείνα που λέγω και διδάσκω, θα γίνετε κι εσείς όμοιοι προς τους εμπέκτας και τους υποκριτάς, οι οποίοι με την γλώσσα των με ομολογούν κύριον, αλλά με τα έργα των με αρνούνται και με εμπέζουν. 47. Κάθε Καθένας που έρχεται σε μέ και ακούει τους λόγους μου και τους εφαρμόζει στη ζωή του, θα σας δείξω διασυγκρίσεως και εικόνος με ποιον είναι όμοιος. 48. Είναι όμοιος με άνθρωπον που κτίζει σπίτι ο οποίος έσκαψε και προχώρησε βαθιά και έθεσε θεμέλιον επάνω στην πέτρα. Όταν δε έγινε νεροποντή και πλήμυρα έπεσε με ορμήνο ποταμός στο σπίτι εκείνο και δεν υπόρεσε να το σύσει διότι το θεμελιωμένον επάνω στην στερεάν και αμετακίνητον πέτρα. 49. Εκείνος δε που ήκουσε την διδασκαλίαν μου αλλά δεν την εφήρμοσε είναι όμοιο προ άνθρωπον που έκτισε το σπίτι του ει το χώμα, χωρί θεμέλιο. Και στο σπίτι αυτό έπεσε με ορμήνο ποταμός ποταμό, και αμέσω εκκριμνίστη ολόκληρον και εσωριάστη, και έγινε η διάρρηξη και διάλυση τη οικεία εκείνη μεγάλη και ανεπανόρθωτος. Με άλλα λόγια, ο πρώτο πειρασμό και το πρώτο κύμα τη δοκιμασία φθάνει να ρίψει κάτω το πνευματικό νοικοδόμημα του ανθρώπου, που ήκουσε μεν με κάποια προθυμία των λόγων αλλά δεν εφρόντισε να τον θεμελιώσει στερεά και βαθιά ή την στηριγμένη εξ ολοκλήρου προς τον κύριον καρδίαν του.